Ενδέκατο μάθημα. Η κρεβατοκάμαρά μου. Το βράδυ, όταν είμαι κουρασμένος και νιστάζω, πηγαίνω στην κρεβατοκάμαρά μου. Ανάβω το ηλεκτρικό φως, γδύνομαι, φορώ τι μπιτζάμε μου και πέφτω στο κρεβάτι. Στο τραπεζάκι κοντά στο κρεβάτι μου είναι μια λάμπα. Ένα ξυπνητήρι και ένα βιβλίο. Διαβάζω λίγο και σβήνω το φως. Τώρα το δωμάτιο είναι σκοτεινό και σε λίγα λεπτά με παίρνει ο ύπνος. Κοιμούμε όλη τη νύχτα. Το πρωί με ξυπνάει το ξυπνητήρι κατά τις επτά. Σηκώνομαι από το κρεβάτι, βάζω τη ρόμπα μου και πηγαίνω στο λουτρό. Στο λουτρό υπάρχει μία λεκάνη με ζεστό και κρύο νερό, καθώς επίσης και μία μπανιέρα. Εκεί ξυρίζομε, πλένω τα δόντια μου και το πρόσωπό μου, το λαιμό μου και τα χέρια μου. Ύστερα κάνω ένα ζεστό μπάνιο ή ντους. Σκουπίζομαι με πετσέτα του προσώπου. Βουρτσίζω και χτενίζω τα μαλλιά μου και τέλος ντύνομαι. Ύστερα πηγαίνω στην τραπεζαρία όπου παίρνω το πρόγευμά μου. Πάνω στην τουαλέτα είναι οι βούρτσες των μαλλιών, οι χτένες και ένας καθρέφτης του χεριού. Στα συρτάρια της τουαλέτας, η γυναίκα μου βάζει τα ισό τη, της, τα μαντήλια της κτλ. Μέσα στην τουλάπα είναι τα κοστούμια μου και τα παλτά μου. Σε ιδιαίτερα χωρίσματα είναι τα πουκάμισα, τα κολάρα, οι γραβάτες και κάλτσες.